Whoa! God bless America! Whoa! Echeta mia acapista Donald Trump. Ε, μ' αρέσει γιατί είναι αληθινός. Αληθινός και κάνει πράγματα και λέει πράγματα που δεν τα έλεγε πο, ποτέ κανένας. Ξέρεις ότι μπήκανε τις μέσα στη, στο ποτέ δεν μπήκανε τσολιάδες μέσα στο Λευκό Οίκο? Ποτέ δεν μπήκανε τις μέσα στο Λευκό Οίκο. Τώρα μπήκανε με τον τραμ. Ξυπνάτε επιτέλους και δέστε τα. Ο μαύρος σας άρεγε. Που έπαιρνε την και τον ένα και τον άλλον. Τους Του έπαιρδαν. Τους έπαιρδαν. Όχι, του Έλληνε. Νομίζω είναι η καλύτερη δήλωση που έχει γίνει ποτέ για τι σχέσει Ελλάδα-Αμερική, για τον πολιτισμό τη Ελλάδα, για την ξενοφοβία. Βάλτε ό,τι θέλετε. Είναι η Θόδη, η Εφηθόδη, η οποία ε, στήριζε, φαντάζομαι και τώρα, Τραμπ. Και κάποια στιγμή στο Λευκό κο είχε γίνει εκδήλωση για την 25η Μαρτίου, που γίνεται συνήθω, νομίζω, κάθε χρόνια Επί Τραμπ, κάποια στιγμή είχαν μπει τρει-τέσσερι τσιολιάδε. Το είχε δει αυτό η Θόδη. νομίζω κάθε χρόνια μπαίνουν και χορεύουν και κάτι παραδοσιακά αλλά δεν έχει σημασία τώρα η πραγματικότητα δεν είμαστε εδώ για την πραγματικότητα και την ουσία των πραγμάτων η Θόδη λοιπόν το είχε δει αυτό και έκανε αυτή τη δήλωση ε, και ε, ανέφερε ότι μπράβο στον Τραμ τον στήριζε γιατί είχε βάλει μέσα ολιάδε, γιατί ο Μαύρο που σας άρεγε για τον Ομπάμα έφερνε τους ξένους, την πηγιώνησέ δηλαδή τους ξένους για ποιου. πάμε και εμεί Ε, ρεαλισμό να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το σουρεαλιστικό που ούτε να το είχαμε παραγγείλει θα μείνουμε λίγο στη Θόδη γιατί δεν ξέρω τι έγινε το βράδυ τώρα είναι εκεί βράδυ και νικητήρια βραδιά για τους Αμερικανούς αλλά στην την προηγούμενη φορά που είχε βγει ο Τραμπ ε, εκείνο το βράδυ στο γραφείο του είχε συμβεί κάτι το βράδυ της εκλογές που βγήκε ο Ντόναλτ Τραμπ ναι. Με πήρε ο μάνατζέρ μου τη Νέα Υόρκη ε. και μου λέει μάντεψε, μου λέει τι γίνεται, τι γίνεται, δεν του λέω. Μου λέει δεν θέλω πω ποιος από τους, τους συμβούλου που έχει ο Ντόναλτ Τραμ, ε, το βράδυ εκείνο του έβαλε στο κινητό το τραγούδι, μπήκα τα κύδια στο Παντρί. Του άρεσε λέει τόσο πολύ Του Ντόναλτ Ναι λέει, Αυτή λέει θα μου τη φέρετε την κοπέλα εδώ την... Πώ τη λένε του λέει εφηθώδη Θέλω λέει να έρθει να μας πει αυτό το τραγούδι Σε έχει προσκαλέσει προσωπικά δηλαδή στον ελευκό εκεί Προσωπικά ναι Μεγαλεία Δεν πήγε ποτέ Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία Σημασία έχει η διοίκηση όπως την περιέγραψε Ο μάνατζέρ της Που ήταν στη Νέα Υόρκη και με κάποια διασύνδεση με το επιτελείο Τραμπ, έμαθαν ότι εκείνο το βράδυ που κέρδισαν, το προηγούμενο, μπορεί να γίνει και απόψε. Γι' αυτό το βάζουμε, ότι υπάρχουν πιθανότητε, όσο έγινε το πρώτο βράδυ δηλαδή, να γίνει και το δεύτερο βράδυ που ήταν απόψε. Κάποιο εκεί συνεργάτη, Αμερικάνος μάλλον, από τα τρισεκατομμύρια τραγουδιών του πλανήτη, από τα δισεκατομμύρια τραγουδιστών, διάλεξε την Ευχθόδη και το έβαλε στο αυτί του. Τραμπ και ενθουσιάστηκε ο Τραμπ όταν άκουσε τον μπήκαν τα γίδια στο μαντρί, ροβόλατα, ροβόλατα και όλα τα υπόλοιπα, μαγεύτηκε, τέριαξε μετά επί νίκια της βραδιάς και ήθελε να την καλέσει. Δεν την κάλεσε όμως, ελπίζουμε τώρα όμως τη δεύτερη φορά πρώτον να έχει ακουστεί το ίδιο τραγούδι στο επιτελείο και δεύτερον επιτέλου. να πάει εκεί η Εφηθόδη να τραγουδήσει και από κοντά live να το δούμε και αυτό γιατί δεν μας άρεγε ο Μαύρος αλλά ο Τραμ νομίζω είναι ταιριάζει και με τον πλανήτη κουτί βγήκε ένας σαλεμένος διαταραγμένος ακροδεξιός στο τιμόνι της Αμερικής και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για τον πλανήτη στη φάση που βρίσκεται να τον ακούσουμε λίγο Θα κάνουμε την Αμερική We will make America wealthy again, we will make America strong again, we will make America proud again, we will make America safe again, and we will make America great again.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 Ότι αυτό πήγε και τον είδε εκεί και διαπίστωσε ότι είναι διαβολικά καλό. Η Θόδη, χωρί να έχει πάει, ξέρει ότι είναι καλό, μπορεί και διαβολικά. Αλέξη Τσίπρας δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη γιορτή τη σημερινή τη Δημοκρατία. Εμεί εδώ το αγχωρεύουμε όπω ακούτε και το γλεντάμε όπω αξίζει και όπω και ο ίδιο ο Τραμπ την πρώτη βραδιά, την πρώτη νίκη είχε γλεντήσει. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγάλο αριστερό ηγέτη, το εθνικό κεφάλαιο τη χώρα Αλέξη Τσίπρα, που μιλάει για τι αξίε τη Αμερική. Οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητές τους να παρέμβουνε για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ουί. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι η συνάντηση που είχα μαζί του ήταν εξαιρετικά γόνιμη. Ουί. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Μην ξεχνάτε ότι η αξία της δημοκρατίας και της ελευθερίας γεννήθηκε στην Ελλάδα. Και είναι μια από τη βασική αξία που διατρέχει την ε, αμερικάνικη κουλτούρα και την αμερικάνικη παράδοση. Αυτών των αξιών συνεχιστή είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ oui. και προσβλέπω ότι η συνεργασία μας θα είναι πολύ ουσιαστική. Είμαι πολύ αισιόδοξο μετά τη συνάντηση που είχαμε σήμερα μαζί. Και έλεγα, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει αυτό το Wii που λέει, το τραβηγμένο Wii που λέει ο Τραμπ. Θυμίζει τη διαφήμιση εκεί με του δύο αστυνομικούλυδε που βάζαν την κότα κάτω. Ε, το θυμόσαστε, παλιά εδώ διαφήμιση έχει γράψει, ο τρόπο που λέει το Freeze και το Wii. Νομίζω ταιριάζουν ηχητικά, τα βάλουμε δίπλα-δίπλα για να γίνει το γνωστό τεστ. Ποιο είναι ο Έλληνα Τραμπ, πάντα έχουμε την απορία. Ο κύριο Κασελάκης εξελίσσεται στον Έλληνα Τραμπ. Και αισθητικά και από δηλώσεις. Θέλω να πω στους ψηφοφόρους του Ατριακούς της αριστεράς και τους ΣΥΡΙΖΑ. Απραγματικά πραγματικά είναι υπερήφανο αυτό που βλέπουν κάθε μέρα στα κανάλια. Και πονηριά Πείτε στο Στεφανάκο ότι δεν θα πάμε στο συνέδριο με αυτούς που έβγαλε. Θα πάμε με αυτούς του συνέδρου που θέλουμε εμείς. Πάντοτε, πω, πω, πω, πω, σας, το Αυτό το οποίο ε, πιστεύω μπορούμε να βγάλουμε ως συμπέρασμα είναι ότι ο κόσμος ε, ψήφισε βάσει της καθημερινότητά του ε, και όχι βάσει των... συστημικών απόψεων που, που θεωρεί ότι το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει και είναι, εντάξει, προφανώς προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα. υποστηρίζετε δημοκρατικούς? Ε, βέβαια. Όλη μου, όλη μου την ζωή έχω στηρίξει δημοκρατικούς ε, και η, θεωρώ ότι η διακυβέρνηση του Biden έχει υπάρξει μια καλή διακυβέρνηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μποριάδωνης να τον χαρακτηρίζει ως τον Έλληναν Τραμπ Όμω ο ίδιο είναι με του δημοκρατικού. Βγήκε σήμερα το πρωί, συνέντευξε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ και ήταν θλιμμένο και αυτό, όπω όλοι οι δημοκράτε άνθρωποι, γιατί αγωνιούν για το πού θα πάει η Αμερική, πού θα πάει ο πλανήτη, πώ ξεπέφτει έτσι στα τάρταρα η αστική δημοκρατία, πώ μπορεί είπαμε ένα αλεμένος διαταραγμένο να είναι πλανητάρχη. Και όλα αυτά του φαίνονται παράξενα, χωρί να ξέρουν ότι στην ιστορία. του 20ου αιώνα, μην πάμε παραπέρα, διαταραγμένοι έχουν πολλές φορές σε κρίσεις ανέβει πάνω και έχουν κουμαντάρει την κοινωνία και την έχουν οδηγήσει εκεί που έπρεπε τότε για να φύγουν η μισοί από τον πλανήτη ώστε οι υπόλοιποι μισοί που θα μείνουν μετά να ζήσουν καλύτερα για 30 χρόνια μέχρι να έρθει η επόμενη κρίση, επόμενο κύκλος, να ξαναγίνουν τα ίδια τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση της κρίσης συνολικά και αξιών και οικονομική. Οπότε ξεπετάγονται παντού στον κόσμο, όχι μόνο στην Αμερική, τέτοιου τύπου τύποι. Όπως είναι ο Τράμπ, ξαναβγεί βεβαίω, βέβαια, άλλο τώρα το περιβάλλον, έχουμε και πολέμους, έχουμε και σκληρότερες, σκληρότερους ανταγωνισμούς. Η Κίνα δεν ήταν έτσι το 15, τώρα είναι, η Ρωσία δεν ήταν έτσι το 15, τώρα είναι, το Ισραήλ δεν ήταν έτσι το 15, τώρα είναι και άλλα, άλλα πάρα πολλά. Αλλά ας μείνουμε εδώ στον Έλληνα Τράμπ, ο οποίος, επειδή είναι το δημοκρατικό, είναι και αριστερός ο αναλύσει. Όλο αυτό που βλέπετε και στην Αμερική αυτή τη στιγμή και στι ευρωεκλογέ έχουμε δει εδώ, είναι ότι ο προοδευτικό χώρο και ειδικά τα πιο αριστερά κόμματα έχουμε απέναντί μα μια μεγάλη δυσκολία. Πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο οικονομικό αφήγημα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο οικονομικό αφήγημα. Δεν έχει καταλάβει ότι το οικονομικό αφήγημα φτιάχνει του πολιτικού και την τρέχουσα αριστερά. Όχι η αριστερά και η πολιτική. φτιάχνουν το οικονομικό αφήγημα. Δεν το έχει καταλάβει αυτό, δεν το έχει καταλάβει και μεγάλο μέρος του κόσμου και γι' αυτό υπάρχουν οι γνωστές αυταπάτες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε απολύτω με μεγάλη συνέπεια στις αξίες τη και στην ναι. κοινωνική πολιτική ναι. και στην εξωτερική πολιτική, ναι. αλλά στην οικονομική πολιτική δεν μπορεί κανεί να πει ότι η φορά δομή... Όχι βέβαια. Και αυτό ακριβώ είναι και το πρόβλημα που έχουν γενικά τα αριστερά κόμματα και στην Ευρώπη και προφανώ και η δημοκρατική. Αν και η κυβέρνηση Μπάιντεν στήριξε με μεγάλο τρόπο mm -hmm. ε, τα συμφέρον των πιο ευάλω mm -hmm. και πάλι βλέπει ότι δεν επαρκή. Μα που να επαρκέσει, αφού κάνουν ακριβώς τα ίδια που κάνουν και οι άλλοι. Γιατί να επαρκέσει το είδατε ζήσαμε στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει στην Ευρώπη πριν το ζήσουμε στην Ελλάδα είτε με Πασόκ στην Ελλάδα είτε με ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα το ζούμε και στην Αμερική βγαίνουν καινούργοι παίρνουν μέτρα που έχουν πάρει προηγούμενοι η κρίση δεν διορθώνεται δεν βελτιώνεται, βαθαίνει Πιάνει όλο και μεγαλύτερα κομμάτια. Αν δείτε και διαβάσετε αναλύσει για το ποιοι ψήφισαν τον Τραμπ, είναι και οι μεσαίε τάξει, αυτέ που ήταν λίγο πιο ανοιχτόμυαλε, είναι και οι Ανατολικέ Πολιτείε, αυτέ που στον Ατλαντικό βρίσκονται, οι οποίε ήταν λίγο πιο προοδευτικέ, δημοκρατικού δηλαδή, ε, κέρδισε με πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι μόνο οι βλάχοι τη Αμερική, είναι και οι σύγχρονοι, οι πολιτισμένοι, οι γιάπηδε τη Αμερική, οι οποίοι επίση προ τον. Ντόναλντ Τραμπ προσπαθώντας έστω αυτή τη ακραίας επιλογή να δουν άσπρη μέρα. Δεν ξέρω αν θα τη δούνε, μάλλον ξέρω δεν θα τη δούνε γιατί δεν είναι μόνο θέμα Τραμπ, είναι ένα συνολικότερο θέμα αλλά δεν έχει σημασία, πάντα ελπίζουν. Ελπίζουν και οι Σιριζέοι ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουν συνέδριο. Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Θα είμαστε εκεί παρόντες δημοκρατικά και όσοι έχουν αποκλειστεί θα είναι ήρεμα και φανερά απ' έξω από, το, από την αίθουσα του συνεδρίου που αυτό το μπουζουξίδικο Ακία. Καλησπέρα και καλή βραδιά Αποκλεισμένοι θα πάνε λέτε Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα να μας αποκλείσει Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν Θα σεβαστούμε, εννοείται, την, ε, την, την ανάγκη για ψυχραιμία, αλλά δεν πρόκειται να αφήσουμε. Μέσα από την Εντάξει. Όταν δεν έχει πάρει α, κάρτα, προφανώ θα μπορεί Δεν δε, δε, δε, δε, δε υπάρχει περίπτωση να γίνει ε, ε, κατάληψη. Δεν δε, δε θα γίνει δε θα κατάληψη. Δεν θα γίνει μπουκα δηλαδή. Όχι, να μπουκάρουν μέσα. δεν δε είμαι, δε είμαι, ξέρετε. Ε, δεν δίνω εγώ την εντολή και να μπω. Ο καθένα έχει τη δική του κρίση. Αλλά η δικιά μου στάση και προτροπή θα είναι για μια ξεκάθαρη διαμαρτυρία. Αν είναι να γίνει από πίσω. Έξω από το χώρο. για να δουν όλοι. Του συντρόφου του που απέκλεισαν μπαίνοντα μέσα. Πώ το παρεμπέδι? Πια. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώ το παρεμπέδι, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. έξω από το χώρο, για να δουν όλοι του συντρόφου του που απέκλεισαν μπαίνοντα μέσα. <Κι> <Κι> <Κι> δηλαδή απ' έξω, θα μπαίνοντα το χώρο μέσα, στον Πουζουξίδηκο, θα βλέπουν. Του άλλου που του απέκλεισαν αυτοί που μπαίνουν μέσα και μείναν οι άλλοι έξω. Σοφώ. Πάρτε ποπκόρν, τόνου, τόνου πάρτε. Μόνο ποπκόρν το Σαββατοκύριακο έχει συνέδριο, θα είναι η μισή απ' έξω, η άλλη μισή μέσα. Χτε βράδυ διέγραψαν του δύο που δεν γουστάραν οι άλλοι. Και μπορεί ο Άδωνη να χαρακτηρίζει Τραμπ τον Κασελάκη. Ο Κασελάκη όμω χαρακτηρίζει του 87 τραμπίσκου. Λοιπόν, καταρχά το ότι. 87 μικροί τραμπίσκι με κατηγορούν για τραμπισμό είναι ε, το άκρον της ηρωνίας mm -hmm. ε, ας κοιτάξουν λίγο τις δικές τους πρακτικές και ας αφήσουν εμάς να προσπαθούμε να μην αποκλειστεί κανείς όντως έχουν την πλειοψηφία των συνέδρων όπως λένε, τότε πάμε κατευθείαν στο συνέδριο, μην κόψουν κανέναν mm. ειδού η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. και για άλλη μια φορά ακούγεται αυτή η φράση στην ελληνική πολιτική ζωή κάθε ηγέτης, πρωθυπουργός, υποψήφιος πρωθυπουργός, πρόεδρος κόμματος την έχει πει Να γυρίσουμε λίγο στα Αμερικανικά, μένοντα πάντα στην αριστερά. Την, όταν ήταν πρωθυπουργό ο Αλέξη Τσίπρα, που δεν σα άρεγε, και να ανταποτελέσουμε τώρα και βολοδέρνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα βουχτίσουμε ο φουσκό μα από τα popcorn. Όταν ήταν πρωθυπουργό ο Τσίπρα, υπουργό εξωτερικών ο Κοτζιά, είχαν πάει ταξίδι τότε στην Αμερική και εκεί διαπίστωσε ο Αλέξη Τσίπρα ότι είναι διαβολικά καλό ο Ντόναλτ Τραμπ, όταν πριν έλεγε τα χειρότερα. Δεν είναι το πρώτο θέμα που έλεγε άλλα, και μετά είπε τα ακριβώ αντίθετα. Έκανε την περίφημη 360 μοίρε, όπως λέει ο ίδιος κολοτούμπα. Αλλά ο Τραμπ τότε, η Αμερική, επειδή τα είχε με το Ιράν, το θεωρούσε το κακό, και μάλιστα υπήρχε μια πιθανότητα να γίνουν και βουβαρδισμοί. Δεν ξέρω εγώ, γραφόντουσαν διάφορα. Η θέση τη Ελλάδα είναι κομβική για μια τέτοια επιχείρηση, αν γίνονταν. Του πίεσε τότε ο Τραμπ. Όμω αντιστάθηκαν και ο Τσίπρας για την αριστερή και ο Κοτζιά θα ακούσουμε τώρα από τον ίδιο τον Κοτζιά με ποιο τρόπο. Όταν φτάσαμε στον Τραμπ και είχε αυτή τη σημαντική συζήτηση ο Αλέξη Τσίπρας με τον Τραμπ, ε, ο Τραμπ έβγαλε δύο χαρτιά και είχε Ιράν εδώ, Ρωσία από πίσω. Πάκο, για να μα βάλει. να μα κάνει τεντά, να μην το πω αλλιώ. Λοιπόν, και λέει τι με αυτά με το Ιράν. Και λέει ο Αλέξη γελώντα, γιατί ήξερε τι με τον Γκέρι, λέει πει ο υπουργό μου. Του λέω λοιπόν εγώ του, του Τραμπ, ακούστε να βρείτε. Εμεί έχουμε κάνει 87 πολέμου με το Ιράν. Δεν ισχύει, είναι, είναι αλήθεια τόσοι. Έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσει και 2.000 συνθήκε ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει, Πότε κάνατε πόλεμο, <laughs> Του λέω Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθών, άλε, ναι, μαραθών, Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. <laughs> λέω, Εμεί λοιπόν, στα 3.000 τελευταία χρόνια, κάναμε τα καθήκοντά μα απέναντι στη Δύση και στο δυτικό πολιτισμό. Και του λέω, Εμεί, Έχετε καταλάβει, η ναύση συνάφ. Γέλασε ο Τράμ, τα μάζεψε όλα και έφηγε το θέμα. Δεν το ξαναβάλαμε. Έτσι, γίνονται οι δουλειές. Mr. President, enough is enough Το άκουσα από τον Κοτζιά, ο Τράμ, και σου λέω να τα, τα μαζέψω, δεν θα κάνω τίποτα στο Ιράν, έτσι γλιτώσαμε και το Ιράν και εξασφαλίσαμε την ειρήνη, την παγκόσμια ειρήνη που λένε και στα Καλιστήρια. Στην ευρύτερη περιοχή εδώ ο κοτζιά. Συπουργό εξωτερικών, περιγράφει μια ρεαλιστική και αυτό στιγμή. Νομίζω είναι η ίδιου στη στιγμή αυτή με την συνάντηση που γίνει η Θόδη. όταν την κάλεσε ο Άσπρος γιατί δεν μας άραγε ο Μαύρος ακούσαμε πώ ο Τσίπρας μιλούσε στο Δράμα, ακούσαμε πως ο Κοτζιά χειρίστηκε τον Ντόναλτ Τραμπ τότε να ακούσουμε γιατί έχει πάει και ο Κυριάκος Μητζοτάκης στην Αμερική επί Τραμπ πώς μίλησε απέναντι στον Τραμπ Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Είναι ένα προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Είχα πολύ σημαντικά ραντεβού, πολύ σημαντικές συναντήσεις και πρέπει να πούμε ότι τώρα βρισκόμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο. Είναι προνόμιο τεράστιο να βρίσκομαι εδώ και πάντοτε μπορείτε να βασίζεστε ή είπα μπορούν πάντοτε να βασίζονται στην Ελλάδα ω έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο. να στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο. Wow. Ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο. Καλύτερα να του λέγει γκόμενο. προβλέψιμος γκόμενο και αξιόπιστος πάνω απ' όλα. Αυτά έχει πει ο Κυριάκο Μιτσοτάκη. Το εκτιμώ, είπε ο Ντόναλτ Τραμπ. Καμία έκπληξη. Ξέρουμε ό,τι συμβαίνει όταν κάποιο είναι προβλέψιμος ό,τι πιο βαρετό. Το είχε πει ο Κυριάκο Μιτσοτάκη, τον διαβολικά καλό Ντόναλτ Τραμπ. Και γενικώ, επειδή και σε δέκα μέρε έχουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου και θα γίνει αυτή η πορεία που γίνεται προ την Αμερικάνικη Πρεσβεία, και υπάρχει. σε μεγάλα ποσοστά ένας αντιαμερικανισμός σε αυτόν τον τόπο τώρα που βγήκε ο Τραμπ που μας αρέγει σε αντίθεση με τον άλλον θα πρέπει κάπως να ρίξουμε τους τόνους να γίνουμε ακόμη πιο προβλέψιμοι από τους προβλέψιμους που είμαστε τώρα και να ακολουθήσουμε μια παλιά οδηγία. Δεν έχουμε λόγο. Μπορεί να πληρωθεί πολύ ακριβά αυτή η αντιαμερικανική ιστερία η οποία τίνει να μα καταλάβει. Ο καθένα που έχει ένα μέσο μαζική ενημέρωση, ακόμα και κρατικό, νομίζει ότι μπορεί, δικαιούται και οφείλει και γίνεται και ανταγωνισμό. Ποιο θα είναι πιο χιδέο και πιο επιθετικό εναντίον των Αμερικανών. Αυτά πληρώνονται. Πληρώνονται αυτά. Εδώ ο Μπαμπάζ Μητσοτάκη σε συνέδριξή του παλιά για τον αντιαμερικανισμό. Των Ελλήνων, τι πορείε και όλα αυτά που υπάρχουν στο DNA καταχωρημένα, καθόλου τυχαία βεβαίω. Υπάρχει ιστορία σε αυτόν τον τόπο, δεν ξεχνάμε τίποτα. Η ιστορία είναι πάντα παρούσα. Ε, τα είχε πει σε συνέντευξη, τον ενοχλούσε τότε ο αντιεμερικανισμό. Πέρασαν, πέρασαν τα χρόνια, δεν μα άρεγαν πολλά πράγματα. Ήρθε η κυρία Σακελαροπούλ, πρόεδρο τη Δημοκρατία, η οποία κάποια στιγμή στην καριέρα τη δάκρυσε. Θα πει κανεί, δάκρυσε όταν πήγε στο τείχο του Εύρου. Δάκρυσε με μετανάστες πρόσφυγες. Δάκρυσε με τραγικά γεγονότα που έχουν γίνει πάρα πολλά σε αυτό το τόπο. Όχι. Δάκρυσε όταν μιλούσε για την Αμερική. Τη θέρμη αυτή των Αμερικανών ανταποδίδουν και αναγνωρίζουν οι Έλληνες με το μεγαλύτερο δυνατό συμβολισμό. Στην 22η στροφή του ύμνου στην Ελευθερία, μέρος του οποίου αποτελεί τον εθνικό μας ύμνο, ο Σολωμός θα γράψει. Γκαρδιακά χαροποιήθηκε το � και τα σίδερα ενθυμήθη που την έδεναν και αυτοί. Δύο ένωση μετά η δημοκρατική και φιλελεύθερη κληρονομιά των Αμερικανών και των Ελλήνων επαναστατών παραμένει επίκαιρη και ζωντανή. Είναι και μια καρακά να εκεί πάνω που κρόζει όπως ακούτε. Είναι να δακρύζεις. Μας αρέγει αυτή η συμπεριφορά. Δακρύζεις όταν αναφέρεις στον, στο ποίημα του Σολομού και κυρίω. Όταν αναφέρεται στο Βάσιγντον τη γη, ε, σε πιάνουν τα κλάματα, λογικό είναι. Στον τόπο πάνω όλα τέλεια δεν χρειάζεται. Αλλά όταν υπάρχει Αμερική μέσα, τα δάκρυα κυλούν ελεύθερα. Τι είπαμε, στον τόπο πάνω όλα τέλεια θα το επιβεβαιώσουμε τώρα. Η κυβέρνηση παραμένει προσλωμένη στην πολιτική σταθερή μείωσης των φόρων, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται. Mm. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Και καθώ αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά τη μάστιγα της φοροδιαφυγής έχουμε την αδότητα να προχωράμε σε στοχευμένες μειώσεις φόρων που να ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα. Φαεί φουλ το, φουλ. Φουλ το φουλ. Που να ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Το γεγονός λίγο ότι τα δημόσια οικονομικά στη χώρα μας ε, ε, είναι πολύ υγιή. Ε, είναι πολύ υγιή. Σε συνδυασμό με τους υψηλότερους αρκετά έπιστοτες του Ευρωπαϊκού Μεσόρου Ρυθμούς μας επιτρέπει ακριβώς να υλοποιούμε αυτήν την πολιτική ελευλογισμένης μείωσης των φόρων στρέφοντας από εδώ και στο εξής την προσοχή μα στη Μεσαία Τάξη. Κύριε Βαΐα Είναι υγιή τα οικονομικά του προβλέψιμου και ε, σωστού συμμάχου όπως ε, μας είπε εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τα ενώσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή τα υγιή οικονομικά, την επιτυχία στα οικονομικά, στην ηγεσία της χώρας και τις εκλογές στην Αμερική θα τα ενώσουμε με τη βοήθεια ενός συμπολίτη μας από την Αλεξάνδροπολη. Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι διότι αλλιώ η Ελλάδα θα βάζει σε κατακριμνών διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη Φίκαν, μω, ρε, βίκαν, Τ λα αυτά τα προσοντα τα βρίσκεις εν το προσόπου του χριάκου Με την προσωπικότητά του και με την μόρφωσή του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Ροβολατά, ροβολατά, θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Oui. Δεν σας άρεγε να είναι ο Μιτζωτάκη στι ΗΠΑ. Σωστά τα είπε ο μα, πάνω από την Αλεξανδρούπολη, η δεκάμερα και το έβγαλε. Εν το προσώπο του Μιτζωτάκη, είναι όλα τα προσόντα και αυτό θα μπορούσε να είναι σήμερα αυτός που πανηγυρίζει και θα μπει στο Λευκό Οίκο 20 Ιανουαρίου, γιατί τότε γίνονται αυτά. Και όχι ο Τραμπ. Αλλά, που μυαλώ, κι εσείς οι Έλληνες και κυρίως αυτοί οι Αμερικανοί. 2-11-10-80-8-80, διχόμαστε συγχαρητήρια για την εκλογή του Τραμπ. Συλληπιτήρια όλοι εσείς που σας θέλετε με την Καμάλα. Ο Αποστόλης σηκώνει τηλέφωνα. Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Λαός, αλφα μέρος τώρα. Γεια σου, σωλιά μου. Γεια σου μανάρη Τι κάνεις Μωρή μας μπούκοσε στην πίτσα της προάλλες Ελπίζω να ήταν καλή Πίτσα πάλι, πίτσα πάλι ΟΕ, οΕ ΟΕ, ναι Τιποτέ, πήρα απλά για να μην ξεχάσει τη φωνή μου πρώτον Δεν ξεχνώ Ε, ευχαριστώ Μωρή μην ε. μπαίνει σε έξοδα Γιατί Πρώτον, γιατί μα παθαίνει. Και δεύτερον, είναι δύσκολε εποχέ. Όχι για μένα, Γλυκέλη. Αγάπη μου, κολονάκι, ότσι άμεση. Ξέρετε, είμαι κουνούμενο, από τα καλά. Α, του κασελάκι, κατάλαβα. Όχι μου Έλα, όταν νιώθει κάτι, το κάνει. Όλοι εφοπλιστέ είμαστε, εξάλλου. Όλοι εφοπλιστέ είμαστε. Εννοείται. Αυτό. Τίποτα. Απλά ήθελα να πω, αν μπορείτε ένα δεκάλεπτο κάθε μέρα να βάζετε άδονη, μυτσοτάκι. Μπα και μπουκώσουμε κάποια στιγμή. Μπα και καταλάβουμε. Μπα και. Βάζουμε πάντω. Δεν έχει παράπονο, βάζουμε. Όχι, όχι. Και δόξα σε εδώ έχουμε ναι. να πάρα πάρα πολύ μέσα στη στιγμή, αλλά μπορούμε να μιλήσω και λίγο παραπάνω γιατί βέβαια είναι ντουγάνια όλοι, δεν καταλαβαίνουμε. Ελληνόμαστε!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 Το εκεί πέρα, ήθελε να περιμένει να το γλυκό. Λοιπόν, το αυτά, λοιπόν, τα ίδια καθάρματα λέγανε ότι τα νησιά είναι για τους τουρίδες, δεν για μα. Καλά εμεί τα ξέρουμε Έτσι, έχουμε πάει για το... μια ότι ζωή. Και η γινόταν για να πέσουν τα εισιτήρια για να μπορεί ο κόσμο να πηγαίνει στα νησιά, δεν το λέγε. Ε, τώρα, Έτσι, καλά, Και πάνε. ότι η απεργία γίνεται για να πηγαίνουν με ασφάλεια οι άνθρωποι στα νησιά, δεν το λέγε. Αυτό τώρα που Να κάνω άλλο ένα σχόλιο Έχεις και, και δούμε ασφάλεια. Έχω και άλλο ένα. Α, αυτά λοιπόν τα ίδια καθάρματα μιαστήκανε πολύ, πάρα πολύ για την κοπέλα στο Ιράν που έμεινε με τα εσόρουχα για ένδειξη διαμαρτυρία και τα λοιπά. Και δεν ξέρουν την πίκη τη Αυτά τα ίδια καθάρματα. Αν το παιδί αυτή η κοπέλα ερχόταν στην Ελλάδα με καμιά βάρκα για να σωθεί από αυτά τα πράγματα θα τη λέγανε λάθρο Ε, επλέξει τα θέματα τώρα και δεν πρέπει. Λοιπόν, δεν είναι αρτιστέ, δεν του ενοχλούν οι άνθρωποι, αρκεί να κάθονται στον τόπο του. Χαζέμε τα εισόρμα κυρία, με τα εσόρου εκεί. Να σε φανελάχνον στον τόπο, όχι να μόλι εδώ στην. Δικιά μου θάλασσα δεν είναι ρατσιστέ. Όχι, όχι, όχι. Είναι θαλασσοφιλόφιλοι, ρε παιδί μου. Πώ να σου το πω. Ναι, δεν ναι, ναι. θέλουν τη θάλασσα να την αγγίζει άλλο. Αυτά λοιπόν τα ίδια καθάρματα λένε για το θεοκρατικό καθεστώ του Ιράν. Οκ, okay, σωστά το λένε. Έτσι. Αλλά το θεοκρατικό καθεστώ στην Ελλάδα δεν θέλουν να διαχωριστεί η εκκλησία από το κράτο. Αυτά είναι τα ίδια καθάρματα. Έτσι, ναι, και άμα κοιτάει ο ύψη και να μα ρίξει κανένα για τέτοια είμαστε, καμιά πλημμύρα Έλαντε, σαν τη θα... Βαλένθια. Η Βαλένθια τι έκανε, έκανε. Ναι, δε, δεν πιστεύανε. Δε, Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έμαβου που τρέχουν το εποχικό ξύλο κάθε Οκτώ. Α, ωραίο, καλό. Είναι καλό. Που... καλό. Ναι, ναι, ναι. Εσεί που έχετε μια θετική αύρα στο πετσί σα τα λέγαμε. Μπράβο έτσι έτσι ακριβώ. Την άύρα τη αστυνομία, δηλαδή που τρώνε κάθε τόσο. Ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται, ενώ. Ωραία, και τι εννοείται θέλετε εγώ. τώρα. Δεν σα χρησιμοποιήσαμε ε, το καλοκαίρι. Ναι. Να σα έχουμε και το χειμώνα να κάθεστε σαν τι συντατικέ του κρονοιό. Αυτά ήταν πετάμένα λεφτά. Όχι, κάτι μου. Ενοείται, εννοείται, δεν ζητάμε επιτρέπεται. Εγώ πέρα τηλέφωνο ζήτησα λίγο ξύλο ακόμα. Γιατί δεν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 Να, αυτά τα κομπλέξη καν να μην είχατε Είναι κομμουνιστικά αυτά, εντάξει το ξέρω εντάξει, αλλά... τώρα, είναι... Αυτά, αυτά God bless Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωσή του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγαλία. Γι' αυτό να σας αρέγει και σας εδώ γιατί επειδή έχει όλα αυτά τα προσόντα μπορεί κάποια στιγμή να τον χάσουμε. Σε τέσσερα χρόνια μικρός θα είναι πάλι θα μπορεί να, το, να πάει να διεκδικήσει την Προεδρία. το Λευκό Οίκο και να τον χάσουμε από εδώ και να μείνουμε εμείς εδώ με τους δεύτερους. Σας άρεσε σας η γεωγραφία όταν είσαστε μικροί στο σχόλιο μάλλον, οι γεωγραφίες. Χθε το βράδυ είχαμε μια εξέλιξη πολύ σημαντική. Συνεδρία σε εκτάκτο κεντρική οργανική. Mm. Μετά τα μεσάνυχτα. Συνεδρία εκτάκτο Κεντρική Οργαντική Επιτροπή και από ό,τι καταλάβω απομάκρυνε δύο δικά σα στελέχη από την κυρία Κασιμάτη και τον κύριο Μοραίτη. Mm. Τι συνέβη τώρα εκεί. Και γιατί συνέβη αυτή η εξέλιξη. Από αυτά τα στελέχη, διότι ε, ε, έθεταν ενστάσεις ε, για τι διαγραφέ. Που πάνε να κάνουν σε ολόκληρε γεωγραφίε τη χώρα. Για να μην καταμετρήσουν. Διαγράφουν, Διαγράφουν ολόκληρε οργανώσει. Νικούσαν συνέδρου. Εκεί που νικήσατε εσεί, Δηλαδή. Και προφανώ, αν κοιτάξετε για ποιε οργανώσει μελών ε, συζητάνε, είναι όντω εκεί που έχουμε μεγάλε πλειοψηφίε, όπω είναι στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται μόνο popcorn. Πάρτε και πατατάκια. Και με ρίγανη και με τα άλλα, και τα, και τα μη για το Σαββατοκύριακο που έχουν το περίφημο συνέδριο. Πού είσαι ρε, ρε Εδώ Τι κανείς Καλά δεν χαμηλώνεις το ράδιο να συνοηθούμε λίγο Και πώ θα ακούω Εμένα θες να μ' ακούς? Ακούω και τα δύο. Λέγεται χθε. Τώρα, τώρα έχει το Μαρκόνι. Δεν μου λε. Τι. Απά. Δεν μου λε. Ο Βελόπλο είναι τρελό ποιητή ή κωμικό. Ε, κωμικό δεν είναι. Τι έτσι. Κωμικό είναι. Και τώρα φωνάζω, αλλά έχω πάρει δύο τεπώνε, ξέρει. Έκανα δύο τραγίσματα μετά από χρόνια. Ο άνθρωπο δεν παίζεται. Καλύτερα να τον βγάλουμε αυτόν τον πρωθυπουργό, να τον ψηφίσω. Μιλέ χαζομάρι, γιατί κάποιοι θα τσιμπήσουνε. Λέω να τον ψηφίσω, να τον βγάλουμε κωμικό πρωθυπουργό, να γελάμε. Α, okay. Αυτό το ακούω, αλλά ωστόσο θα κυβερνά πάλι. Κομικό έχουμε, αλλά ο άλλο είναι. Καλύτερος. Mm, <σίλω continually> <mới>. Καλά. <σίλω> Περιορέξιος, τι να σου πω. Ε, τι. Μαρακίσουρα. Λεφτά δεν έχουμε να πληρώνουμε τίποτα. Επομένως, να έχουμε τον κομικό να μα βεντάει. Α, α, α. Θα το σηκώσει γιατί το τηλέφωνο του συνδελμίδη που καλέσατε είναι κατηλημένο. Έχει την επόμενη φορά που θα κάνει τούτου, το απαντάς. Μάλιστα. Πολύ προβλεπόμενο. Οπότε, είμαι πάντως, γιατί στο του, ξέρεις, περιμένω να το μάλλω. Να να λοιπόν, θέλω ερωτήσει τώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανεργασίας, που καλπάζει η ανάπτυξη και η ανεργία πάει να κμηδενιστεί, που λένε, πώ γίνεται να πιο πολύ ανέγει να κάθονται το σπίτι του με για να βάλουν πλυντήριο. Τι κάνουν. Τα δύο αυτά υπουργεία δεν συνένονται μεταξύ του. με το κλιματική αυτό, πώς το λένε, που είπε ο άλλο ότι θα είναι πιο το ρεύμα γιατί παράγει πιο πολύ. Αφού λέει, ένας, ότι η Ο Οι περισσότεροι εργάζονται και Η π... είναι όχι, δεν είναι. Εργάζονται εργάζονται και... περισσότεροι. Πώ σα το λέω, έτσι λέει <laughs> Πώ θα πάνε πλυντήριο, ρε μαλακή. Για Για παίζουν τώρα, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τα μαθηματικά. Δεν έχετε πάρει πλυντήριο με Wi-Fi να το βάζεις από το κινητό. Όχι ε, το ε, έχεις, τέξ. Τέξ. Άμα ε, είστε ε, πίσω, πίσω, δεν σε... σας φταίει η κυβέρνηση. Ε, τι να κάνω. Κα... Το ξέρει το το πλυντήριο, έτσι. Που λέει που θα για το σεξι, Πάνω με ένα καλάθι και ρούχα να στα βάζει μέσα. Άι, στο διάλογο κάθεται όλη μέρα σπίτι. Τι κάνει, Ακριβώ. Λοιπόν, πώ γίνεται εμεί οι απλοί επειδή να σπουδάζουμε τα παιδιά μα χωρί να πουλάμε σπίτια και να έχουμε και δίκιο, και αυτή η είναι πολιτική. Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Το δράμα δεν το μπορούμε. Εντάξει, δεν τα βγάζει. Συγγνώμη που δεν κατάλαβα. αλλά ένα άνθρωπο από εμά χάνει το σπίτι του. Έλα, σκάσε. Ε, εννοώ ότι τώρα έκανα. Τι εννοεί, από πότε το εννοεί, Δεν ο θα έπρεπε να προηγηθεί βίντεο. μια κουβέντα πριν το εννοώ, Όχι, ναι, έκανα 12 βίντεο στο Πολ Σαντορίν από την μια μετριόρα το ένα να τα βλέπουν όλα εκεί. Εδώ όμω μερικοί το παραξηγήσαν. Εμφανίζει θα, και ναι. το φιρφυρίκο σου, Τι όχι, βίντεο όχι, είναι. Επειδή εγώ αναφέρομαι σε τραγωδία, το άλλο πλοίο πνίγει και πιο πάνω το ακούνε Εδώ στη σατυρική εκπομπή παραξηγηθήκανε μερικοί και με 60.000 με διαγράψανε. Θα τα λύσουμε στη στατηρική εκπομπή. Το λέει τα πανεπιστήμια δεν τα λύσανε. Θέλω να πω, όχι, γι' αυτό το πράγμα. οπότε θα σα στέλνω όμω ρε παιδί μου, το έχω καημό μια φορά. Να καταλάβω τι λέμε. Καημό το έχω. Ναι, <laughs> ναι, να με βλέπουν στο πόλ σα. Δεν νωρίς, σε βλέπουν, αλλά και εγώ είναι... να καταλάβω μια φορά. Μια φορά. Λοιπόν, <laughs> έλα για. Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι και θέλανε να κάνουν σεξ αλλά και να μην λένε σεξ μπροστά στα παιδιά Λένε να μια που καταλαβαίνουμε. Και λέει ο άντρα, λέμε πάμε να βάλουμε πλυντήριο. Καλά πριν δε δε αυτό. Λέει, δεν το αυτό. Δεν στο όλο, Λέει ο άντρας, πάμε να βάλουμε γυναίκα πλυντήριο. Λέει γυναίκα, δεν μπορώ, έχω φοροκέφαλο. Μετά από πέντε μέρες, λέει πάμε γυναίκα, βάλουμε πλυντήριο. Δεν γυναίκα, άντρα, να βάλουμε Και ο Ήταν και τα πλυντήρια που θα βάζουμε το μεσημέρι, αυτό <συμίως> το λέω τώρα. Το κατάλαβα, μου τη βλακία σου, έλα γεια. Σα αρέσει να φτιάχνει, είστε πολύ μαλακισμένο το παρελθόν. Το ξέρω, αλλά γιατί πρέπει να το παίξω ποιοτικό. Να κλείσει και πρέπει να βάλω πλυντήρια, προλαβαίνω ότι αυτινό ρεύμα. Κλείσε, κλείσε. το ένα χέρι λεφθερό το έχει, κάνετε, ξέρει εσύ τώρα. Με το ένα του τηλέφωνο <συμίως> και το άλλο, έλα γεια. Ναι, έτσι κάπω φτάσαμε στο τέλο και σήμερα. Από τον ένα λαό, πάμε στον άλλο λαό που όπω βλέπετε είναι σοφίλα λαό πάντα. Αμέσω μετά το σοφό λαό, το τρίτο μέρο, διαφημίσει. Μαγκαζίνα τον Γιώργο Πιέρο, εμεί αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σα, Μωρή Κάμπλα, ναι. Μωρή Λολομπριτζίτα, Ο γυμναστήρα κόλμη Μωρή τι κάνει. Και τι θε. Έχω ένα ωραίο τετράστιο για τον Στεφανάκο μου, τον αγαπημένο. Θα το βγάλει, άμα στο πω. Για πε τον ακούσω, αν μ' αρέσει, θα δω. Αλλιώ θα σε λογοκρίνω και θα πάει στα τέτοια. Ωραία, λοιπόν. Ένα, δύο, τρία. Πάμε. Κοιτάει Στεφανό, α Το σπασμένο τζάμι. Φυσαίει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Τι πέτρε που του πέταξαν στο σιριζά. Φυσαίει πολύ και δεν είναι κρύο ο δωριά. Κι αρχίζει τώρα έναν έναν να του κλάνει. Τρούταρχο θα το πάμε. Και κοιμόνα ξιά με πνίχτυπα να με τρελάνει. Πλάκι πήγαινε στο σφυρί. Πάω. Τσαρέσε μαλάκα. Εντάξει, τι θεοφάνου, τι λύνα, Νικολακοπούλου. Ε, έτσι φύγει. Σε αδική το ταξί ή σε ευνοή, δεν ξέρω, θα δείξει. Ε, μαλάκα τον αγαπάω να πούμε τον Σεφάνακο. Είναι δικό μα, είναι κοιμηναθυριακό, ευρωδικό, σκοτώ, τον Γουστάρο. Να πάει στο μητρό. Α, παπέτσι την είσαι και εσύ με αυτά τα στενά τα βαπτιστικά τα ρούχα. Ε, <ΡΟ> με τα ντεκολτέ μέχρι τον Αφαλό. Ε, όχι, όταν ήμουν 35-40, ναι, τώρα όχι. Πόσο είσαι, Μονιγριά. Εγώ τώρα θα σου το πω αυτό από κοντά όταν βρετούμε Όχι τώρα θα μου το πει, λέγε, κρύβει τα χρόνια σου. Εγώ είμαι 16 στο μυαλό, αυτό έχει σημασία Αυτό συμφωνώ, δεν υπάρχει κάποιος ο Κροατής που να μην το λέει αυτό για σένα Εγώ ρε μαλά, είμαι 50+, plus. εκεί έχω μείνει, 50+, τέλος Αμάλιστα Αφού δουλεύω καταλαβαίνεις Αυτό, η Γριαϊκό το έχει το ζουμί, κατάλαβα μαλά. Και εμείς ζήσαμε οι καλύτερες δεκαετίες που δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν. Ήτανε 80-90s. Ήμασταν μικροί και ανδρωθήκαμε μέσα σε αυτές τις δεκαετίες αδερφέ. Αυτό μακάρι να το ζήσουν κι άλλοι. Εμεί ζήσαμε 30 Πώ θα δεκαετία. το ζήσουν κι άλλοι, φεράσαν τα 80 90 Εκεί με στα κλαμπ, με απίστευτα λεπτά. Σε ποιο πήγαινες, πήγαινε, Αλλά, σε δεκαετία, σε τα τα δούλευα, πήγαινε στο Πλασοντά Αλλά Σιγά σιγά βγάζει νόημα η στήριξη του Σαμαρά. Λοιπόν, καλούα, Μπαλτάζαρ, βάλε τι να σου πω τώρα. Άσε, Άσε, το καλό. και στο κάμελ, κλαμπ. Και στο κάμελ, μαλάκι. Και μ στο δού. κάμελ και τα τέτοια να κατάλαβα. Λοιπόν, έλα, για. Ε, Ρε, Λέσαι, μ μ μ Σε πιο πολλά λεφτά έβγαλε θα του σταβαγω. Πώ ξέρει και... εσύ από τη χρυσή βγήπ, κατά λάθο. Γιατί είσαι αρχίδη, ε, ρε, ε, μα... σε αρχήρε. Και όλοι πορ χέρι δεν Γιατί ρε Γιατί δεν παλιωμαλάκα μπερδεύεσαι. Γιατί μπερδεύεσαι με έναν μενρό που γουρτάξει. Δεν είναι είπα... πολιτικό το θέμα, επαγγελματικό. Είναι πόρτα ίσω χρειαζό. Χρυσή... Κατάλαβε τώρα, μαζί ήταν αυτά Λ... και είναι η πράγματι Λ... νύχτα. Λάθο, δεν είναι όλα λαμόγια και κολόπαιδα όσα δουλεύανε πόρτα. Λάφο κάνει φίλε. Μεγάλο λάθο αυτό να το ξέρει, εγώ δούλευα με ροκάμα το φίλε και σε μου... Δεν θέλω να σα ακούσω άλλο. Και όπω με σέβονταν γι' αυτό του σε μαλάκα, Με σεβόντουσαν όλοι φίλε ναι, ναι, Δεν ποτέ κανένα... Υπάρχει ένα σεβασμός εκεί που συνήθως κρύβεται στη ζώνη του παντελονιού Άμα σε βρω θα σε γαμίσω Στο λέω μαλάκα και θα Αμήν Πάω, πάω να ανάψω λαμπάδα. Έλα γεια Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Τρίτο νεκρό σε αστυνομικό τμήμα το έμαθε, βέβαια. Ναι. Ε, εντάξει, πού είδε, να πεθάνει στον δρόμο ο άνθρωπο. Τρει νεκροί μέσα σε ένα μήνα σε αστυνομικά ε. τμήματα. Με τον νόμο πάνε, το είπε ο Μαρινάκης. Όταν ε, παραβιάζεται ένα νόμο, πρέπει η αστυνομία να εφαρμόζει τον νόμο. Να. Και ε, για να κλείσουμε. δεν γίνουμε Ουγγάντα. Εφαρμόζουν τον νόμο. Τι λέει ο νόμο? Αυθαιρεσία για του μπάτσου. Τι λέει ο νόμο. Είστε μπάτσοι, πάρετε όπλο, κάνετε του γουστάρετε. Αυτό λέει. Ναι. Και να βασανίζουν, α πούμε και να κακοποιούν ανθρώπου. άνθρωποι.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 Και κάτι άλλο, Μαλάκα. Εγώ με το Σαμαρά. Μαλάκα, εμένα. Το γράφω στα Θα πλένει που... το στόμα Λά. σου με το Μποφλότα. Θα πιλά για μένα. Ό,τι γουστάρεις αλλά το Σαμαρά το γράφω στα αρχέρια μου. Για δεν πήγες στη συγκέντρωση. Πολύ, πολύ το κόμμα, το κόμμα Μαλάκα που τον ανέδειξε, ντροπή του, ξεφτύλα μεγάλη. Εγώ με το Μητσοτάκι που γαμάει. Μαλάκα. Τέλο. Ο Μητσοτάκι γαμάει και σα γαμώ όλου, πολλά γι'α. Απλά δεν γαμάει μόνο όσου θέλουν, Ωσο τους Έλληνες!